Παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Ανδρής ο άπιαστο. Να σε γκραν, με κουστουμιά, drink μα η Ford λέει, και με ξούραξε γυρισμένη και με τα πάντα σου στο εντάξει. Έτσι με το που να σε βλεθαριάζει ο άλλος και να λέει Αυτός αδερφάκι μου είναι το ένα του να πούμε με το λόρδικο Και τον κόβω μέχρι 8 χιλιάρικα την ημέρα να πόξω yeah. Και να ξέρεις λέει και πέντε γαλλικά και πέντε εγγλέζικα Μέχρι δηλαδή που να κάνεις η μόστρα σου για κορόιδο αλφαδιασμένο και σίγουρο Το παρμάγγες μου δεν είναι να κάνεις τσάρκες στην πιάτσα με κουμποτό μονόσολο και με άνεμο Διότι ο άλλος που σε τρακάρει αμέσως υψηλιάζεται ο κύριο, σκέφτε, είναι βαρύ πεπονάκι και κάνε αδερφάκι μου άποσον να μη στριτζωθεί και μπλέξουμε. Η μεγάλη φτιάξη είναι να μη σακουλεύονται τη μάγκια σου, να σε ζυγιάζουνε βράμια είκοσι και να σε τόνους γείο. Άσου, μου. Μου. Να μπουκάρεις τη μεγάλη πόρτα και να σου λέει ο θηρωρός Συγγνώμη που άργησα να ανοίξω και αν το ξέρα που θα αρχόσασαι θα λάδωνα τους μεντεσέδες ο, ο, ο, πα, να φορώ Ούτε σου για να πούμε Ούτε περίστροφου που είναι πράγματα πονηρά Και μπορεί να σου κάνουν και ζημιά πάνω στην σου Με το χαμόγελο μπορείς να σφάξεις Είσαι επιστήμονας Άμα σφάξει με την κάμα είσαι για τα σφαγεία, μάγκα μου, και να σου δίνουνε αντίσμερο κάμα του τι σκοταργίε. Ο αντρίκο ο άπιασο το ξεκίνησε slow, από μπουγαδά να πούμε που μπουκάριζε στι αυλέ και ρήμαζε τα πλωμένα. Παιδάκια μουστακού έκανε τη γύρα του στο ταράφι, άκουγε, ψώνιζε κουβέντε, δε μίλαγε. Αλλά ήπουνε να πούμε επιμελή παιδί και ολοτάρισε το καλύτερο. Yeah. Το οποίο τα βραδάκια πριν να μολύσει περικλοπή. Πάγαινε πρώτα σε φροντιστήριο και μάθαινε ξένες γλώσσες Κονόμησε έτσι το αγγλικό του, κονόμησε το γαλλικό του, τα σεντούκια σε εντάξει. Μετά πάγαινε στο κινηματογράφο, όχι περί να δει έργο και να σπάσει πλάκες πω φωνεύει ο Πολ Νιούνις στα σκάρφες του, όχι. Πάγαινε αδερφέ μου να κονομήσει τρόπου και καλό κόσμο και τέτοια μυστήρια, μέχρι πω φυλάνε το χέρι οι με τα μαύρα σκοτάκια που τα φοράνε για γραβάτάκι. Όταν τον έχασε η πιάτσα τον Αντρίκο τον άπιαστο Είπαν όλοι με σημασία στο βάρο τη Αυτός μου Αν δεν είναι φυλακή θα πάει ψηλά Καθώς ο είναι αιτό με ίσα τα ζύγια του Έτσι είπανε κατηβαργή και γέρη με παρελθόν Και ο αντρίκο είχε μπαρκάρει περί Ευρώπη Να πάει να ανοίξει τα μάτια του Πως τη ο κόσμος Ξεμπαρκάρισε λοιπόν στη Μαρσίγια και έπεσε πάνω σε κάτι παιδάκια κορσικάνους όλα μαγκάκια και και γαλά καθώς η Μαρσίγια ξηγέται φύνο τα ράφη και κουμαντάρεται εκ κορσικής. Έκανε δουλειές καλές μαζί τους ο δικό μας ο Μόρτης, κονόμιζε φράγκα γαλλική έκδοση, πλέρωσε και ένα δάσκαλο αλιερήνο βλογιοκομμένο, τον Αχράμ Μπεν Κιλέρ με τόνομα. Να τον μάθει την τέχνη περί ξάφρα Ήγουν πως να σου παίρνει την παντόφλα Από το σακάκι και να λες που σας έσπρωξα Μάλιστα Το μάθε και αυτό ο αντρίκο και μετά πήρε τη μεγάλη βούλα Άμα να μην αφήνεις λαδιά σοντορό σου Πρέπει αδερφάκι Αντρέ να δείχνεσαι γκραν κύριο. Μπήκε στα σαλόνια ο Αντρίκος Ξυπνός και με ταλέντο πρόσωπο Σκάρωσε αδερφάκι μου μια μάπα Μέχρι βασιλιάς το απήγανου δεν την είχε Και έπιασε το παραμύθι σπουδαστή εξ Ελλάδος Ο περελθόνης Παρισίους Για σπουδάς και βολεύεται Ψέματα δεν ήτουνε Και νερό δε θόλωνε τον πήραν όλοι στο σοβαρό και επειδή σ' δίθεν ο πατέρα του μεγαλοχτυματία, δίθεν σα φάρσαλα, ένα χωραφάκι είχε. Παραλίγο να τον πούνε και κόμματα των φαρσάλων, μουσιού λε κομπτ φαρσάλ. Τόσο. Τι θέλει ο άλλο για να φάει τη ρέγκα με το ρεγκοκέφαλο. Να σε δει κραν και να σε δει να σε τη σφραγίδα τη πατημένη με μελάνη φρέσκο. Ήγουν δηλαδή να του γυαλίσει. Σήμερα το στη ρεκλάμα στηρίζεται. Από Βερνίκη μέχρι Ρίζι Μπαρμπαμπέν, το οποίο έτσι και τι τρωσα τζέμι με Καρολίνα που να το έχει μαγειρέψει ο Μακαρίτη ο Τσελεμεντέ με τα χεράκια του. Με 30 εκατομμύρια φράγκα, έτσι και φορέσει κουρέλια να πούμε και τι στήσει Αγίου Κωνσταντίνου στο Ζητιανή Λύκη θα βρεθούνε 30 εκατομμύρια κόσμο να σου ρίξει κοσοράκι. Κι άμα είναι η τσέπη σου ανεμοδαρμένα ύψη κάνει και, και στι σήματα περί και μεταλλία Συνότιο Αφρική, Πάλι θα βρεθούν τα κορόιδα να φάνε το λούκι. Όλο. Και να σου ρίξουνε δάνειο μέχρι να σου έρθει το τσέκι από τον μπαμπάκα σου. Το πάνω όμω είναι να τη σερβίρει την με τη γαρνιτούρα τη. Να δείξει τι παιδί είσαι. Ότι μεγάλωσε να πούμε με τη φροιλάνη σου τη γιο ταχύ. Και ότι κι άμα δεν τάχεις ούτε τη στιγμή, αύριο με χρόνου με καιρού πάλι δικά μα θα είναι. Ορίστε. Πως έπεσε στον καλό κόσμο της Γαλλίας με τα όλα του Και την κοκότα του την ακριβή και την κόμενα με πύργο στην Τουρένη Και τα σοβαρά του και τα βαριά του Δεν έκανε σφάρμα να έρθει στο Τάτσι Μίτσι με το ταράφι Και να κάνει τράκες μονμάρθρη μεριά με τις τσουλίτσες Και τους αγαπητικούς νούμερο έξι μανταρισμένους Και επειδή είχε μάτι ξουράφι και ακόνι να πούμε Κουσουμάριζε που τον φέρανε στο καράτι κάτι μαγκάκια και του ξηγηθήκανε Είσαι για μια δουλειά τσαφτινή, ριντελαπέ. Το οποίο επρόκειτο περί χρυσάδικο, και είχαν στη μνήμη κάτι διαμαντικό. Ο Αντρίκο είπε το καλό έχει και πέρασε πρώτο χέρι για πελάτη να κόψει τα κόζα. Τάκοψε, άκοψε, τη φάγανε την πίτα μελωμένη εμπόρη, βγάλανε πράμα, έμαθε που είναι ο τάφο, η κάσα να πούμε ο Αντρέ, έτσι τον φωνάζανε, έδωσε πορεία. Το βράδυ τη δουλειά βάσαγε σταγετσίλε, το έξυπνο να πούμε, όλο και έκανε δίθεν πως περιμένει για γκόμενα με το πούλουδο στο χέρι. Του δώσανε πόντου τρει και του λέει ο κουμάντος του από την Ιταλία ένα παιδάκι με παλτόχνιδάτο, πα μονσέρ στην Αγγλία να τα δώσει στον πλευτοκούμπα. Πήγε λόντρα ο Αντρίκο, τα βόλεψε τσίφτικα, πήρε τον μπαμπάκι ει δολάριο να πούμε, το φερε πρόσβαρο και μετρημένο. Τον εκτιμήσαν οι καλοί κύριοι. Είσαι μπεσαλή και ξυπνό. Αλλά του Αντρίκου δεν γουστάριζε η δουλειά με τι μπουκες Διότι ο μπουκαδόρο έτσι και μπει σε κατάστημα περί την εργασία του μπορεί να γίνει τσακωτό και είναι άσχημα. Θέλω δουλειά ελαφροίσιοτη. Να πούμε. Να πούμε ξάφρα και μέρα μεσημέρι και ω πελάτης και ανεφευθύνες». Ήταν ένα πανιόλο με πέντε βαγόνια όνομα δεφάκι μου, τον πήρε στη σοφίτα και τον έκανε αστέρι φωτεινό. Μέχρι που του να κλέβει και να ευχαριστει την ψυχή του. Ο Αντρίκος αμόλυσε κονταζίρ εκεί που πάνε οι χοντρέ κοιλιέ και έπιασε δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Έκανε τώρα έτσι το έξυπνο. Πάγαινε και έπιανε δωμάτιο στην Ωραία. Μετά νίκιαζε ένα αυτοκίνητο και τράβαγε κάνει να πούμε ή Ζωέν Λεπέν ή Μοντεκάρλου. Μπουκάριζε σα καζίνα να πούμε ή σα χορευτάδικα και μαρκάριζε καμιά μισό με τζοβαέρι. Ή και ωραίο παιδί, πλεύριζε. Την περιποιότανε τη Μανδάμ, ποτές μέχρι τέρμα τη δούλευε και παραμύδιω την Εσπανιόλο, τέτοια Μόλις κλείνανε ραντεβού για αύριο, πάγαινε στο μέρο που βρισκότανε και νίκιαζε άλλη κάμερα με το σπανιόλικο το όνομα. Είχε και τα ψεύτικα χαρτιά του ο εντάξει από τα παιδάκια της Μαρσίγιας. Πέντε-έξι βολές πάγαινε με τη μουρλία ο Αντρέα και τόριγνε στο βαθύ αίσθημα και στα φεγγαρά για τα λαμπρά. Και τέλος πάντων πάνω στο χορό, πάνω στα αγκάλιασμα της έτρωγε λάχανο το κολιέ ή το δαχτυλίδι ή το βραχιολάκι. Μετά πάγαινε στην καια στο άλλο ξενοδοχείο και κλεινότανε καμιά βδομάδα με το δικό του το όνομα. Και επειδή στην καια έμενε κύριος καμιά κουσαριά μέρε πριν δουλειά. Κανένα δεν αμφιζότανε ότι ο Σπανιόλο τη κάνει και ο Ρωμιό στη ήκαια του να το ίδιο πρόσωπατο. Πολλέ βολέ έβαζε και μουστάκι που το ξούριζε. Έβαζε γυαλιά και τα πέταγε στο γυαλό, άλλαζε χρώμα γυαλί τέτοια. Μέχρι που τον τρακάριζε η ίδια η παθόν και δεν τον γνώριζε. Έφαγε έτσι καμπόσα διαμαντικά ο Αντρίκο, αλλά δεν σήκωνε άλλο μην τη μυρισούνε τη μηχανή. Έφυγε και πάνω κατά Ντοβίλ, τέτοια. Δούλεψε το παιδί καλά. Ο Στάνδη στο Βέλγιο και Βανζέ και παντού, όπου είχε ψωμί. Ζούσε σαν πρίγκιπα, μέχρι που να πούμε, χωρίς να το πάρουμε και στην παταρέλα, έβαζε και φουλάρι στο λαιμό. Μάλιστα, φουλάρι στο λαιμό. Και άμα κατέβαινε Παρίσι, ήξερε ένα μάγκα ρίμπα γιάρ να πούμε, που του αγόραζε μισοτιμή βέβαια το πράμα και το ξεφορτωνότανε. Ματσωμένο ο Αντρέα πάγαινε πια να κάνει τη μεγάλη ζωή. Όχι τίποτη άλλο, αλλά λόγω ειγνωρινή. Μέχρι είκοσι φορέ έφαγε με υπουργού. Μέχρι σ'αράντα φορέ με ακαδημαϊκούς Πάγαινε στι πρεμιέρε μέχρι στο χώρο των μικρών λευκών λίχνων. Τέτοια μεγαλία. Και δυο φορέ ήρθε μούρι με μούρι με τα θύματα του. Αλλά δεν το γνωρίσανε και τον βρήκανε και σαρμά. Που πάει να πει γαλλικά παιδί Ζαρκάδι ή κάτι παρόμοιο. Ο Αντρίκος ο Άπιασος έγινε να πούμε διεθνής λοποδυτική φυσιογνωμία και είχε και με το μέρος του πως ποτέ δεν τον πιάσανε και δεν τον ξέρανε και δεν έκοβε γκλάβα του, ότι ένας τέτοιος μουσούς ήταν η της Άφρας παιδί. Δούλεψε λοιπόν έτσι χρόνια οκτώ και είχε τις καλύτερες συστάσεις αφόσον και η πιάτσα δεν τον ήξερε για Ρωμιο, για Σπανιόλο τον ήξερε. Στα οκτώ χρόνια πάνω παρά λίγο να την πατήσει. Έμεινε σε ένα ξενοδοχείο τη πορσελάνη, να πούμε, Ζορτ Σέγκ το λέγανε, και μια νύχτα έκανε λάθο και μπουκάρισε στην κάμαρα μια Αμερικάνα τσουρόβρια που τον είχε υπό την προστασία τη. Όπερ δηλαδή η Αμερικάνα του δώσε ένα βράδυ το κλειδί να πάνε να τη φέρει κάτι από το δωμάτιό τη, και ο Αντρίκο πήρε το κλειδί στο κερί και φτιάξε ένα όμοιο την άλλη μέρα. Και όπω συνήθω στον μπαρ και την πότιζε Μανχάταν με ελιά στον μπάτο, ζήτησε συγγνώμη. Δίθεν περί ανάγκη του, Και ανέβηκε και τη ξάφρισε κάτι χρυσά αμερικάνικα πολύ ξεγυρισμένα. Έλαχε όμω τώρα η γριά να είναι πονήρη, καθώςον είχε κάνει στο Σικάγο κάτι δουλειέ με τα παιδιά, τους μπόει, και της έκοβε τον ιονιόρκο. Τον πήρε λοιπόν στη ρίγανη και του ξηγήθηκε σπαθή. Αντρέα, φέρ το πράγμα γιατί θα τραβηχτούμε κι εγώ δεν σηκώνω τζόγκ. Σκίστηκε ο Σπανιόλο, αλλά γένεται άνθρωπο έξυπνο να δώσει πίσω πράγμα σε μια τσουρόγρια. Ποτές. Έκανε το θυμωμένο και την κοπάνει νύχτα Μουσική Πάνω που φύγε θυμήθηκε την πατρίδα και τον έπιασε πόνος για τον τόπο «Δεν πάω συλλογής» στα για χώματα που δεν θα με ψάχνουν καθώς με περνάνε και για σπανιόλο Το λοιπόν στο Ορλί έκοψε εισιτήριο μέχρι Γενεύη Από εκεί πήρε τρένο μέχρι Μιλάνο Από εκεί νίκιασε ταξί μέχρι Ρώμη Και από εκεί πια «Να σου τον πάρει» Πριν με το όνομά του πρώτη βολάιστερα από τόσα χρόνια. <Τινά> και δηρεά, και δηρεά, δηρεά, Ήταν ο κολοκοτρόνη τη περασάδας φύνο καράβι, μαγερεύει και καλά μέσα ο Αντρέας. Ο Ρωμιός, πια με μετά όλα του και βγαινε Δεν έκανε πολλές παρέες Πέρασε στον Περαία Πάντα του άπιαστος Και επιτέλους αντίκρισε τον Παρθενώνα Και ανατρίχιασε Γιατί άμα πάσα αδερφάκι στο εξωτερικό Πολύ τον εκτιμάς τον Παρθενώνα και άμα μένεις εδώ Δεν ανεβαίνεις που να σου δώσει τρία κατοστάρικα Και να σε παρακαλάει από πάνω κι Η Αθήνα μεγάλη πολιτεία, καλό κόσμο, πίνουν και σπάνω γειτονιέ κατά του ζώνα, κάτι πιο τα μυστήρια οι μάγκε, κάνουν και εκθέσεις οι ζωγράφοι, φτιάχνουν και τηλεοφόρο Αλεξάνδρας για αργαλάδι, γιατί να μην έχει ψωμί. Επειδή όμω και έπρεπε να πουλήσει τα ξαφρισμένα ο Αντρίκο, θυμήθηκε την κάτω πιάτσα και έκανε μια περασάδα από τα πεζοδρόμια. Το λοιπόν έδωσε γνωριμία στον προκόπη των καλέ καλέ, θα έχετε ακουστά, και είπε ο Προκόπης, καλέ καλέ που έβλεπε τέτοιον κύριο ευρωπαίο μπροστά του και του ξηγήθηκε ο αντρίκο, «Το οποίον κομπρενεύου έχω κάτι πραγματάκι αμερικάνικα να τα δώσουμε γιατί στεγνώνω και από λεφτά». Και τα δώσανε δεν λέμε που να μην εκθέσουμε και ονόματα και πήρε περικαλό 200 χιλιάρικα καθαρά ο Μαγκάκο. Καλά λεφτά και ζούμε έτσι. Ο άνθρωπο όμω, αδερφέ μου, άμα δεν εργάζεται, μένει ξύλο απελέκειτο. Διότι το παν στη ζωή, το λένε και οι δασκάλλοι, είναι η εργασία. Άμα πέσει η κατανάλωση, δίχω παραγωγή, βράσε κουκιά. Στου τρει μήνου απάνω κάνει έτσι ο Αντρέα, έχει μείνει με καμιά κοσαριά χήνε, το οποίο δεν φτάνουνε, μήτε να δώσει τον έφορα να καταχαρηγηθεί ο άνθρωπο. Σκέφτε το λοιπόν, σου λέει, εθάχει για την ειδικότητά μα που σπουδάσαμε το εξωτερικό, η πατρίδα. Και άρχισε να κάνει αναγνώριση. Ποιο μαγαζί θα μπει στον πρώτο λύκο να του φάει το σπλάχ του. Είναι μια κουβέντα λιγάκι βαριά και με το συγνώμη που θα την πούμε, λόγω που είναι αλήθεια και δεν κάνει να γελιόμαστε. Το οποίο εδώ στην Ελλάδα, μπορεί να μην έχουμε μυαλό, μπορεί να μην μονιάζουμε, μπορεί να μα τρώει η φτώχεια, αλλά από αστυνομία, αδερφάκια είμαστε κομπλέ. Είτε δηλαδή γιατί έχουν μελετήσει τα χούλια μα, είτε γιατί είναι ξύπνοι, είτε γιατί υπάρχουν Προσώπατα που ξερνάνε, γιατί δεν ξέρω τι έτσι και ξεπέσει η διεθνή φυσιογνωμία που έχει ξεφύγει από ούλε τι παγάνε να δουλέψει εδώ, δε στεριώνει και δε στέκεται από τα σίκα μέχρι τα σταφύλια. Σε όλη την ιστορία να πούμε τη αστυνομία τη δικιά μα που είναι πονηρή και αλεπουδίσα, άντε να έχουνε λασκάρει πέντε δέκα φτιάξει και τούτο, καθώ ο πρόσωπα να πούμε εκτό γεζί Αλλιώ αδερβάκι μου, δεν του ξεφεύγει που να έχει βρακουδόντι. Και σε αμφίζονται με τη μία τυκλωστή ξένης. Ο αντρίκο ο Άπιασος, λόγω που τα είχε γαζώσει όλα τα πολυσμανάκια και όλες οι μπασχήνες Ευρώπης, δεν λουγάριαζε του δικούς μας, γιατί δεν καρατάρισε ότι κάθε Έλληνας είναι πιο πονηρός από κάθε άλλο Έλληνα, το οποίο δεν ρίχνεται κανένα τους εύκολα. Μπήκε το λοιπόν στο πρώτο χρυσοχοείο Μπήκε στο δεύτερο Μπήκε στο τρίτο Έκοβε το μάτι του Έκανε και τον γκραν σεινιόρ Και ολογύρευε κανέμπληγιάντη της προκοπής Να το κάνει δώρο σαν γενέθλια μιας κυρίας Έτρωγε και ταρό του λόγω εντύπωση Καθώς έτσι και πλανήσεις πεντερό Ο άλλος σου λέει αυτός ανατράφηκε με χοντρή φωσφατίνη Και είναι από τζάκι όχι από φουφού Θα σκεφτώ, θα ξαναπεράσω, χαίρεται Κι δούλεψε καλά τη μηχανή του μόρτης, πήγε και στον καλέ-καλέ Άμα κάνω μια φτιάξη μπορώ να τα πιάσω αμέσως Καθώς σκέφτομαι από δημία Νότιο Αμέρικα Τη δουλειά, ένα μπριλάτι χοντρό που πιάνει μέχρι και 500 χρυσές Μη μου λες, σου λέω είσαι Πώς, θα την κάνουμε τη φτιάξη μαζί το πήγε τον καλέ καλέ που τον είχε τα η Ευρωπαϊκή Ανατροφή, του δείξε το μαγαζί, του έβαλε χάμου, χαρτί και καλαμάρι και του εξήγησε το σχέδιο. Καλό. Φίλα. Σε δυο μέρε ο Αντρίκο ο Άπιασο μπήκε μεγαλοπρεπή στο μαγαζί. Να δω τα μπριγιά που μου δείξατε προχτέ. Ευχαρίστω. Τσακιστήκαν οι άνθρωποι, είδε τόνα, είδε τάλλο, στραβομουτσούνια ο Αντρίκο, δίστασε και εκεί πάνω. Ο μαγαζάτορο αμόλυσε τη φωνή. Η πέτρα. Ο αντρίκο έκανε την παλαβή. Πια πέτρα. Το μπριγιάν, το μεγάλο, το ακριβό. Ε. Χάθηκε. Αγρίεψε ο μαγαζάτορα. Αγρίεψαν οι πάλι. Τον μαγκώσανε τον αντρίκο από το γιακά. Φέρε τον μπριγιάν. Το κορόιδο αντρίκο. Τηλεφωνήματα, αστυνομίε. «Ήρθανε τα παιδιά τη διώξεω. Τα κάναν όλα στο ψάξιμο. Τίποτα. Ο έξυπνο κάλτσα. «Κοίταξε τον Ανδρέα δεν τον ήξερε, τον πήρε με το μαλακό. Λυπούμεθα λοιπόν, θα σας κάνουμε έρευνα. όπως νομίζετε. Ψάξανε μέχρι ακτίνες στο στομάχι, τίποτα. Παστρικός ήταν ο άνθρωπος μόλο που ο άγριος του έσφιξε και κανένα δυο γιατί έτσι γίνεται». Είναι ένας άγριος που σε δέρνει στην ανάκριση Και ύστερα έρχεται ένας άλλος δίθεν πονόψυχος Και λέει πες τα ρε παιδάκι μου Λυπάμαι να σε δέρνει αυτός ο Μοβόρος Και εσύ τον πιστεύεις και του τα λε, ύστερα σε δέρνουν εκεί δυο Ο αντρέα σκύλος Κράτησε χαρακτήρα Δεν είπε τίποτα Δεν λέξη Δεν βρήκανε και τίποτα Το αλλάξανε Πού κάθεστε Εκεί κάθουμε Αντεπαγένετε Είπανε τώρα για τα παιδιά μεταξύ τους Ρεζι η δεν το χάσε Τον πριλάντιο τράγος Και τον παίρνουμε στο λαιμό μα Τον άνθρωπο που δείχνει και κύριος Μονάχα ο υπαστινόμο Ο έξυπνο δεν το τρώγε το στραγάλι Στον στένευε Τράβηξε το λοιπόν ο υπαστηνόμος Και πήγε στο μαγαζί Όσου υπαλλήλου έχει, 6. Από τώρα είσαι 7. Και έβαλε πάλι ένα παιδάκι δικό του, καλαματιανό, πολύ ατσίδα και φρέσκο στη δίωξη να μην τον ξέρουν τα τζί Περάσανε δύο μέρε, περάσανε τρει, ησυχία στο μέτωπο. Μόνο που τα ψαχτάρια τη ασφαλείας τον παρακολουθούσαν και τον αντρίκο. Την αμφιζόταν ο μάγκας και χαμογέλαγε. Εσεί να πιάστε μένα, πολύ μικροί τις πέντε μέρες απάνω ο καλέ καλέ μπήκε σοβαρό στο κατάστημα Θέλω ένα δαχτυλιδάκι, παιδικό όχι πολύ ακριβό Ο καλαματιανός στο παιδάκι τον έκοψε και κάτι του πέρασε Μωρε που το ξέρω αυτό, που το ξέρω αυτό Κέστησε το μάτι του απάνω του Ο καλέ καλέ έκανε την κορόιδα και κοίταζε δίθεν μια βιτρίνα με φτινοπράματα Αλλά το χέρι του δούλευε από κάτω στα γρήγορα και φαίνεται ότι βρήκε εκείνο που ψάχνει γιατί κάτι τσέπιασε και δεν του έκανε δίθεν το δαχτυλίδι το παιδικό και είπε: Θα κοιτάξω αλλού, δεν πειράζει. Μερσή. Βγήκε στο δρόμο καλέ-καλέ όταν ένιωσε ένα μπράτσο να περνάει στο δικό του. Έλα και χωρί τη λιμόνια για να μην κάνουν και σταματά. Και μην βάλει στο χέρι στη δεξιά τσέπη του παντελονιού, γιατί δεν θα βολευτούν στα ίσα. Στην ασφάλεια ψάξαν τη δεξιά τσέπη. Πρώτα βρήκαν έναν όμπο μαύρο και βρώμικο. Το πήρε ο Ιπασινόμος και χαμογέλασε. «Τσίκλα» είπε. «Από αυτές μου μασάνε». «Και μέσα στη τσίκλα τον πριγιάντι». Στείλανε, φέρανε τον Αντρίκο τον άπιαστο. «Ωραία τη δούλεψε στο σιχάρι του Ιπασινόμος». «Κόλλησες η τσίκλα που μάσαγε στη γωνιά της βιτρίνας από κάτω». «Μετά κόλλησες απάνω τον πριγιάντι και έφυγες καθαρός». «Πού να το βρούμε εμείς ρε φίλε? Και έστειλε στο μάγκα τον καλέ-καλέ ύστερα -καλέ από πέντε μέρες να το πάρει αφού ήξερε το μέρος. Γιατί εσύ την ανθίστηκε, ότι σε παρακολουθούμε, έτσι. Τίποτα δεν είπε ο αντρίκο, μόνο δαγκώθηκε. Έχι να το βρίσκεις δηλαδή από δικό σου και όχι από ξένους. Και είχε δίκιο το παιδί.